Σημολογήστε το ότι Χριστό ότι στον αιώνα το έλεο αυτού. Τη λαλίσιτα δυναστία του κυρίου, ακουστάς ποιήσει πάσα στι ενέσει αυτού. Μακάρι φλάσσοντα κρίσιν και ποιούντα δικαιοσύνη εν παντή καιρό. Μνήσι τιμών, κύριε αντιβιδοκία του λαού σου, Επίσκεψη μάσοντα ο κυρίου σου. Το τη Χριστότητη των εκλεκτών σου, Το τη εφροσύνη του έθνου σου, Το επενήστε μετά τη κληρονομία σου. Μάρτωμεν μετά των πατέρων ημών, οι νομίσαμεν Οι πατέρες ημών εν Αιγύπτο, ουσεν είκαν τα θαυμάσια σου, πιο και μνήστησαν του πλήθου του ελαίου σου, και παρεπίκραναν αναβαίνοντες εν τη ερυθρά θαλάσση. Και έσουσαν αυτού ένα καιν το ονόματος αυτού, του γνωρίσα την δυναστία αυτού. Και επετίμησε τη ερυθρά θαλάσση και εξειράνθη, και οδήγησαν αυτούς εν αβήσω ως ενερήμου. Και έσωσαν αυτούς εκχυρός μεσούντος και ελυτρώσαν το αυτούς εκχυρός εχθρών εκάλεψεν είδωρο του τρίβοντας αυτού είσαι εξ αυτών που πελήφθη. Και επίστρεψαν τις λόγες αυτού, και είσαν την ένεσην αυτού. Ετάχυναν, επελάθοντα των έργων αυτού, που πέμιναν την βουλήν αυτού. Και επεθήμισαν επιθυμίαν αντιερήμο, και επίρασαν τον Θεών έναν είδο και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλυσμονή εις τας ψυχάς αυτών και παρόρχησαν Μωυσίν εν την παρεμβολή των ααρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη η γη και κατέπει εδαθάν, και κάλυψαν επί την συναγωγή ναυυρών και εξεκάφθη πυρ εν τη συναγωγή αυτών φλόξ κατέφλεξαν αμαρτωλούς και επίησαν μόσχων εν χωρί, και προσεκίνησαν το γλυπτό και ελάξαν το την δόξαν αυτών. Εν μός που μόσπο το πόρτων, και επελάφθοντο τον Θεού, το αυτούς, του σώζοντο αυτού, του ποιήσαν του μεγάλα εν Αιγύπτο, θαυμαστά εν Γίχαμ, φοβερά επιθαλάσσιε εχθρά. Και είπε του εξολουθρεύσε αυτού, η μη Μωησή ο εκλεκτό αυτού, έστειν τη θράψη ενώπιον αυτού, του αποστρέψει των θυμών αυτού, του μη εξολουθρεύσε αυτού. Και εξουδένωσαν, γιναι επιθυμητή, το λόγο αυτού και γόγγισαν εν της κοινόμασιν αυτόν, ούτι σήκουσαν τις φωνής Κυρίου, και επήρε την χείρα αυτού επ' αυτού το καταβαλήν αυτού εν διερήμων, και το καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνηση, και διασκορπήσε αυτούς εν τις χώρες, και ετελέχθησαν το βελφεγόρ και έφαγον θυσία νεκρόν, και παρόξιναν αυτόν εν της επιτιδεύμασιν αυτόν και επληθύνθη εν αυτής εκτώσης, και έστει φυνεές και εξυλάσσοτο και εκόπασεν ηθράψεις, και αλογήστε αυτό εις δικαιοσύνην εις γενεάν και γενεάν έως του αιώνος. Και παρόργησαν αυτόν επί είδατος αντιλογίας και εκακώθη Μωυσής αυτού: ότι παρεπίκραναν το πνεύμα αυτού και διέστηλεν εν της χείλησην αυτού. Ούτε εξολόθρεψαν τα έθνη, ά είπε κύριο αυτή και μείγησαν εν της έθνης και έμαθαν τα έργα αυτό, και δούλευσαν τη γλυπτή αυτών, και έγινε αυτή η σκάνδαλα. Και έθησαν τους ιού αυτών, και τα θηγατέρα αυτών τη δαιμονή, και εξέχειαν αίμα αθών, αίμα αυτών και θυγατέρων. Όν έθισαν τη γλυπτή Χαναάν, και εφανοκτονήθη η γη εν τη έμαση. Και εμιάνθεν τι έργε αυτών, και πόρνευσαν εν τη επιτιδέγνωση αυτών. Και οργήστη Κύριος επί των λαών αυτού, και ευδελίξατε την κληρονομία αυτού. Και παρέδωτεν αυτού ισχύρα εχθρών, και εγκυρίευσαν αυτών οι μισούρε αυτούς. Και έθλειψαν αυτού οι εχθροί αυτών, και ταπεινώθησαν υπό τα σχήρα αυτών. Πλεονάκη ερίσατε αυτού, αυτούς, αυτοί δε παρεπίκραναν αυτών εν τη βουλή αυτών, και ταπεινώθησαν εν δυσανομίε και είδε κύριο εν το θλίβεστε αυτού, εν το αυτόν εισακούσε τη δεήσεω αυτού. Και μνήστη της διαθήκη αυτού, και μετεμελήθη το πλήθος του ελαίου αυτού. Και έδωκε να αυτούσει εν εναντίον πάντων των αιχμαλωτευσάντων αυτού. Σώσουν μάς κύριε ο Θεός Σιμών, και επισυνάδελοι μάς εκ των εθνών. Του εξομολογήσαστε το όνομα αγίου, το Αγίο, του εγκαφχάστεν την έση Ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνους και έως του αιώνου και ερήπα ο λαό γέννητο γέννητο. Δόξα πατρί και ιό και αγιοπνεύματη και νύχια ή και ει του αιώνα των αιών να μην. Αλελούι, αλληλούι, αλληλούι αδόξα ή ο Θεό. Αλελούι, αλληλούι, αλληλούι αδόξα ο Θεό. Αλελούι, ο Κύριε Λέησον, κύριε Λέησον, κύριε Λέησον. Δόξα, Πατρί και Ιώ και Αγιοπνεύματι, και νύχια ή και ει του αιώνα στον αιώνα να μπει. Εξομολογήστε το κυρίω ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Η πάτουσαν είναι λυτρωμένη, υποκυρίου, ούσε λυτρό το του εκχειρό εχθρού. Ε Εκ των χωρών συνήγαγαν αυτού από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου ουχεύων. Πεινώντες και διψώντες η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλπε. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το αυτούς και έκτοναν αγκόν αυτον αυτού. αυτούς. Και οδήγησεν αυτούς εις οδόν ευθείαν του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάω στους το Κυρίο τα αυτού και τα θαυμάσει αυτού τη των ανθρώπων. Ότι εχόρτασε ψυχή και νύν και ποινώσαν εν αγαθό. Καθημένου εν σκώτη και σκιάθονά του, πεπεδημένου εν πτωχεία και σιδήρο, ότι παρπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψή του παρόξιμο, και ταπεινώθη κόπησε η καρδία αυτών, ισθένησαν του βοηθών, Και έκραξαν προ κύριο εντοθλίβεστε αυτού, και εκ των αναγκών αυτών αυτού και εξήγαλεν αυτούς εξ σκότους της πιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξε. διέληξε. Εξομολογησάστος ότι ο Κυρίο τα λέει αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Ιης των ανθρώπων. Ότι συνέτριψε πύλας χαρκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθρασε. το Αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, τη αυτών ανομίας αυτών εταπεινόθησε. Πάνω βρώμα την ψυχή αυτών και ήγησαν έω των πυλών του θανάτου. Και εκέκραξαν προ κύριο εντουθλίβεστε Αυτούς και έπταναν Αγών αυτών έσψον αυτού. τον λόγων αυτού και ιάσα το αυτού και ερίσα το αυτού εκ των διαφθορών αυτών. Εξομολογησάστοσαν το κυρίω τα ελέγγυα αυτού και τα θαυμάσια αυτού τη ει των ανθρώπων. Και θυσάτουσαν αυτό θυσία ενέσιος, και εξαγκυλάτωσαν τα έργα αυτού εν αγαλιά, οι καταβαίνοντε τη θάλασσα εν πλήρη, ποιούντε εργασία εν είδαση πολλή. Αυτοί είδον τα έργα κυρίω και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστει πνεύμα καταιγίδο και υψώθη τα κύματα αυτή. Αναβαίνουν οι νέου των ουρανών και καταβαίνουν οι νέου των αβύσσων, η ψυχή αυτών εν κακή ετήκετο. Ιταράχθησαν, εσαλέφθησαν όσο με θείο και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη και κέκραξαν προς Κύριον εν τον θλίδεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς, και επέταξαν την καταιγίδη και, και έστει σαύραν, και εισήγησαν τα κύματα Αυτής, και εφράνθησαν ότι ησύχασαν και οδήγησαν Αυτούς επιλημμένα θελήματος Αυτού, εξομολογησάνστος αν το Κυρίο τα ελέη Αυτού και τα θαυμάσια Αυτού των Ανθρώπων, Υψωσάτωσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εν εσάτωσαν αυτόν. Έθητο ποταμούς εις έρημον και διεξόδους υδάτων η δίψαν. Γιν καρποφόρον εις άλμιν από κακία των κατοικούντων εν αυτοί. Έθητο έρημον εις λίμνα υδάτων και γιν άνυδρον εις διεξόδους υδάτων. Και κατόκισεν εκεί πεινώντας και το πόλης κατοικεσίας και έσπυραν αγρούς, και εφύτευσαν αμπελώνας, και εποίησαν καρπών γεννήματο. και ευλόγησαν αυτούς, και επληθύνθησαν σφόδρα, και τα κτίνη αυτών ούτε μίκρινε, και, και ολιγόθησαν και εκακώθησαν από βλίψεως κακών και οδύνης, εξεχείθε εξουδαίνωσης επάρχοντας αυτών, και επλάνησαν αυτούς εν βάτο και ούχοδο, και εβοήθησε παίνητε πτωχίας, και πρόβατα πατριάς. Όψονται ευθύ και εφρανθίσονται, και πάσα νο μία εμφράξε το στόμα αυτή. Τι σοφό τη φυλάξε και συνήθι τα ελέη του κυρίου. Δόξα πατρίκια ή όχι, Ιωπνεύματη, και νύχια ή και ει του αιώνα στον αιώνα να μη. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξασε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, Δόξα Πατρίκαιο και Αγιοπνεύματι, Και νύχια Ιωκέη του αιώνα των αιώνων αμήν. Ετίμη καρδία μου Θεό, Ετίμη καρδία μου, Άσο με και ψαλό εν τη δόξα. Εξεγέρθη τη ψαλτήριον και, και κυφάρα, Εξεγερθίσω με όρθιο. Εξομολογήσω μέση εν λαή, κύριε ψαλό συνέφνεση. Ότι μέγα επάνω των ουρανών το έλεο σου και έω τον εφελών η αλήθειά σου. Υψώθηκε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί την γίνη δόξα Σου. Όπως αν αριστώσουν οι αγαπητοί Σου, σώσουν τη δεξιά Σου και πάκους σου. Ο Θεός ελάλεσε με το Αγίο Αυτού, υψωθήσουμε και διαμεριώ σήκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσες τη Γαλαάδ και εμώσες τη Μανασίς και εφρέμα αντίληψη τη κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάδ βλεύει μου Επί την Ιδουμαία, αν το υπόδημά μου, ε μία λόφιλη πετάγισαν. Τι απάξιμε ει πόλην περιοχή, ή τι οδηγήσιμε έως της Ιδουμαία, Ουχή ο Θεό, ο αποσάμενο ημάς, Κιού και ξελέψει ο Θεό εντε δυνάμει συνειμόν, Δώσει μην βοήθειαν εκθλίψεω και ματέα σου κυρία Εν το Θεό πει ίσο δύναμη, Γι' αυτό εξουδενώσει του ημών. Ο Θεό την ένεσή μου μη παρασιωπήσεις, Ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελλάβησαν κατεμού γλώσσα δουλεία και λόγοι μίσου εκεί κλωσάν με και επολέμησαν με δωρεάν. Αντί το αγαπάνε, ενδιέβαλον. Εγώ δε προσευχόμη. Και έθεν το κατεμού κακά αντί αγαθών και μίσο αντί της αγαπήσεώ μου. Κατάστοσαν επ' αυτών ο Μαρτολών και διάβολο τίτλου αυτού. δεξιών αυτού. Εντοκρίνεστε αυτών εξέλθει κατά δεδικασμένου και η προσευχή αυτού γενέστου ει Αμαρτία. Γεννηθήτουσαν η αυτού λίγε και την επισκοπή αυτού λάδι έτερου. Γεννηθήτουσαν οι Ιη αυτού ορφανοί και οι Γηνοί αυτού χείρα. Σαν λεγόμενοι μεταναστήτωσαν οι Ιη αυτού και επί Εκβληθεί το σαν εκ των αυτό. Εξερευνηθεί το δανειστή πάντα όσο υπάρχει αυτό και διαρπασά το σαν αλότριο του αυτού. Μη ύπαρξά αυτού αυτόν τη λήπτωρ, μη δε γεννηθεί το εκτύρμο τη ορφανή αυτού. Γεννηθεί το τατέκνο αυτού ει εξολόθρευση, εν γενεά μια εξανευθεί το όνομα αυτού. Αναμνηθεί η ανομία των πατέρων αυτού έναντι κυρίου και η αμαρτία τη μητρό αυτού. Μη εξαλειφθεί, γεννηθεί του ανεναντίον κυρίω διαπαντό και εξοραφρευθεί επηγή στο μνημόνιο αυτό. Ανθών ο Κυμνήστη ποιεί και καταδίωξε ένα άνθρωπο πέννητα και πτωχών και καταβενιγμένον την καρδία του θανατώσε. Και η σε κατάραν και ήξερε αυτό, και ο Κυθέλη εν και μακρινθίζεται από αυτού. Και ενεδύ από κατάρανου σημάτια και η εις τα αυτού και όσοι έλεον εν δυσουσταί αυτού. Γεννηθεί το αυτό ο σημάτιον ο περιβάλλεται και όσοι ζώνοι ειν διαπαντός περιζώνεται. Τούτο το έργον τον ενδιαβαλόντων με παρακυρίου και τον λαλούντον πονηρά κατά τη ψυχή μου. Κι εσύ Κύριε, Κύριε, πείσον με μου ένα καιν το όνομα σου ότι Χριστόν το έλεό σου, ρίσαμε, ότι και παίρνεις ημι εγώ και η καρδία μου τετάρακτη εντό μου, ως η σκιά εν το εκκλίνε αυτήν, αντανηρέθην εξετινάχθην ως οι Τα γόνατά μου εισθένησαν από και εις άρξ μου ηλιόφεδη έλαιο. Καγόγεν ήθιν όνειδους αυτής, είδω σαν με εσάλευσαν κεφαλάς αυτόν. Βοήθησαν με, Κύριο Θεός μου, και σώσον με κατά το έλαιό σου, και γνότωσαν ότι η χείρη σου αυτή και εσύ, Κύριε, επίησας αυτή. Καταράσσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις. οι επανεστάμενοι μοι, εσχυνθήτωσαν, ο δε δούλος σου εφρανθήσεται. Ενδυσάστοσαν οι ενδιαϊβάλλοντες με εντροπή και περιβαλέστοσαν ως διπλοίδα εσχύνιν αυτών. Εξομολογήσουμε το κυρίω φόδρα εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών, ότι παρέστε εκ δεξιών πένιτος, του σώσε έκτον καταδιωκόντον των την ψυχή μου.